With cats. They are lions in disguise. Κάθε time you a 7-9. web radio. The web radio of the the Πολύ χαίρομαι που σα βρίσκω. Με ρωτήσετε γιατί, γιατί έτσι. Δεν χρειάζεται να τα υπεραναλίγουμε όλα, χαίρομαι και αυτό μου φτάνει. Παρασκεύουλα και 23 Μαρτίου σήμερα, φαντάζομαι το ξέρετε και μάλλον δεν περιμένατε εμένα να σας το πω αυτό. Αυτό που ήθελα εγώ να σας πω είναι ότι η άνοιξη είναι εδώ. Δεν με πιστεύατε την προ-προηγούμενη προηγούμενη Παρασκευή που σα τα έλεγα. Αλλά να που είχα δίκιο τελικά. Ζεστές ημέρες ημέρε που προηγήθηκαν μου θύμισαν κάτι από καλοκαίρι. Δεν ξέρω σε ποια πόλη της Ελλάδα ή του εξωτερικού ζείτε εσείς και τι καιρό κάνει εκεί, αλλά στην Αθήνα ο ήλιο είναι πολύ γενναιόδωρο. Τσιγκουνιέ και μιζέρια δεν έχει. Την ε, προπροηγούμενη Παρασκευούλα με έκανε κοπάνα το γατίσας, αλλά σα διαβεβαιώ, ήταν παρά τη θέλησή μα. Αλλά και την προηγούμενη Παρασκευούλα ήταν παρά τη θελησίδη. Όχι, δεν με πήραν όμοιρο. Τι να με κάνουν άλλωστε, θα τους γέμιζα και τρίχε, όχι τίποτα άλλο. Κοπάνε αναγκαστική ήταν την προπροηγούμενη Παρασκευή, λόγω επαγγελματικού ταξιδιού που υπό ορισμένες συνθήκες δεν το και κακό. Την προηγούμενη Παρασκευούλα υπήρξε θέμα τεχνικής φύση υπολογιστή. Την προ, -προ -προηγούμενη Παρασκευούλα λοιπόν, έχουμε μπλέξει με τις τώρα, ε, κλείσαμε το θέμα που ανοίξαμε, την προ, -προ -προηγούμενη Παρασκευούλα με τους Νάρκισους, τα ανθρώπινα βαμπίρ, τους τοξικούς ανθρώπους, τους ανθρωποφάγους. Μια κατηγορία ανθρωποειδών που όπως και να τους πεις, ό,τι όνομα και να τους δώσει από αυτά δεν πρόκειται να πέσεις έξω. Διάβασα λοιπόν σε ένα άρθρο, λίγες μέρες μετά την εκπομπή, ότι μπορείς να διαγνώσει έναν άρχισο από την υπογραφή του. Ήξερα ότι ο τρόπος που γράφουμε έχει σε κάποιο παθμό να κάνει με την ψυχολογία μας και αποκαλύπτει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μα, αλλά αυτό για τον άρχισο δεν το ήξερα. Η ιδέα ότι το χειρόγραφο αποκαλύπτει μυστηριώδη μυστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου είναι παλιά, αλλά μέχρι στιγμής με πολύ λίγα στοιχεία να την υποστηρίζουν Βλέπεις ένας φίλος, μια φίλη, έχει έναν οικοκυρεμένο, όμορφο, ίσως και λίγο καλλιτεχνικό γραφικό χαρακτήρα και σε κάνει να σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να είναι τελειομανής. Το αφεντικό σου βάζει μια μεγαλοπρεπή υπογραφή σε ένα έγγραφο και σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να γίνεις πολύ σπουδαίος. Βλέπουμε ένα πολιτικό να βάζει μια ασυνίσθησα μεγάλη υπογραφή και για να υπογράψει ένα νομοσχέδιο, και είμαστε σχεδόν πεπισμένοι ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα άγγιγμα αναρκή στο παιχνίδι αυτό. <Το> είναι πολύ διασκεδαστικό να αναπτύσσει διάφορε θεωρίε σχετικά με τον γραφικό χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενό, αλλά άλλο τόσο είναι απογοητευτικό να διαπιστώνεις ότι μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν καθόλου επιστημονικά στοιχεία για να υποστηρίξει μια τέτοια άποψη. Αυτά μέχρι τώρα. Στι στις γραφολογικές μελέτες, οι λίγες μελέτες που είχαν ασχοληθεί με τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών του γραφικού χαρακτήρα με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας έδιναν πολύ αδύναμα και κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Μια ερευνητική ομάδα λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Ουρουάης αυτή τη φορά, ξεκίνησε και έψαξε κάποιες παλιότερε μελέτες σχετικά με το θέμα που είχαν διεξαχθεί στη δεκαετία του 1970 και σαν αντικείμενο είχαν μετρήσιμα χαρακτηριστικά των υπογραφών, παρεύτως χάρη το μέγεθος και τι σχέση είχαν ε, τα χαρακτηριστικά αυτά με την αυτοεκτίμηση και το στάτους ε, των εξεταζομένων. Ανατρέχοντας στις παλιές αυτές μελέτες, σκέφτηκαν ότι κάποια γραφολογικά χαρακτηριστικά Συμπεριλαμβανωμένου του μεγέθους και της ευκρίνειας, μπορεί, είναι πιθανόν, να μας δώσουν κάποια στοιχεία για την προσωπικότητα του ατόμου. Και άρχισαν να τα μελετούν. Mm. Είχε διαπιστωθεί τότε, ότι στις γυναίκες για παράδειγμα, αλλά όχι στους άντρες, το μέγεθος της υπογραφής ήταν συσχετισμένο, όταν ήταν συσχετισμένο με τον αριθμό των γραμμάτων, σχετίζεται θετικά με την τάση κυριαρχίας στους άλλους. Επίσης, τα πειραματικά στοιχεία τότε είχαν δείξει ότι οι συμμετέχοντες μετά από μία δραστηριότητα που είχε θετική επίδραση επάνω τους, που τους έκανε να αισθάνονται καλά δηλαδή, οι υπογραφές τους ήταν μεγαλύτερες από ό,τι πριν. Δηλαδή, όσο πιο ευτυχείς και ικανοποιημένοι και χαρούμενοι αισθάνονταν, τόσο μεγαλύτερη η υπογραφή τους. Η αισιοδοξία και η ικανοποίηση ήταν έκδηλη δηλαδή, στο γραφικό τους χαρακτήρα. Ένα άλλο έβριμα είχε δείξει τότε ότι όσο μεγαλύτερα ήταν τα γράμματα, τόσο πιο γενναιόδωρα ήταν τα άτομα, σαν ιδιοσυγκρασία. Επίσης, εκείνοι με καθαρότερες υπογραφές έτειναν να είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους, πιο ανοιχτοί στις εμπειρίες. Και σε κάποιο βασμό και πιο έξυπνοι. Οκ. Okay. Αν η δική σας υπογραφή είναι με μικρά γράμματα και δυσανάγνωστη, μη βάλετε πλαιρέζες, είπαμε, τα στοιχεία αυτά στερούνταν σοβαρής επιστημονική βάσης. Στατιστικά ήταν, δεν έχουν καθολική εφαρμογή. Συνήθως, για είμαστε To it at this point, that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like two months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life, throwing strife into the mix to depict our condition. And the word is sick. The powers to be, a power in me. The speaker bomb, stress and strife that I see every day. And launch the speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight. Right, Let me just back up slowly. The critical analysis. Of those who control me It used to be we just had a screen in the grid On the TV, but now we carry screens When we leave, see laptops, smartphones Now we're never alone A new affliction I call it kiddo But on the low famine is the programming You wanna watch your favorite show Because it's so slamming τα δεδομένα, αποφάσισαν λοιπόν οι ερευνητές του Πανεπιστήμιου να διεξάγουν μια πιο αξιόπιστη έρευνα, ξεκινώντας από τους ναρκισιστές. Γιατί, γιατί πίστευαν ότι ο ναρκισισμός, η υψηλή αυτοεκτίμηση και η τάση για κυριαρχία είναι η πρωταρχική υποψήφοι για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με το μέγεθος της υπογραφή. Ξεκίνησαν δηλαδή από μια παραδοχή. Βλέποντας ως αντιπρόσωπο του αυτού την υπογραφή, ένα είδος frontman στις επαφές με τους άλλους, η ερευνητική ομάδα ξεκίνησε με την υπόθεση ότι θα υπήρχε μια θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της υπογραφής και του ναρκισισμού, μετρώντας το μεγέθος της υπογραφής κατά τρόπο που να ελέγχει τα πραγματικά γράμματα στο όνομα ενός ατόμου. Μέτρησαν το μέγεθος της υπογραφής με βάση το ορθογώνιο, το πλαίσιο που περιβάλλει την υπογραφή και μέτρησαν επίσης και την κριτότητα, την κλίση, το νοητό τόξο της υπογραφής από αριστερά προς τα δεξιά κλπ. Έλαβαν επίσης υπόψη των αριθμότων γραμμάτων, των χαρακτήρων, καθώς και το στυλ της υπογραφής. Δηλαδή, αν τα συγκεκριμένα άτομα προτιμούσαν τι μονογραφέ ή τι πιο εκτεταμένε υπογραφέ. Με ελάχιστα λιγότερου από 300 προπτυχιακού συμμετέχοντε, εξίσου χωρισμένου σε άντρε και γυναίκε, η ερευνητική ομάδα τη Ουρουάη συγκέντρωσε τι υπογραφέ των υποψηφίων ε, από τη σελίδα συγκατάθεση που υπέγραψαν, που συγκατατίθεται να χρησιμοποιηθούν οι υπογραφέ του για εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, οι ερευνητές προχώρησαν στην ψηφιοποίηση των υπογραφών και τις υπέβαιναν σε ανάλυση για να λάβουν τα μέτρα μεγέθους υπογραφής που λέγαμε πριν. <Τι> τα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αξιολογήθηκαν χωριστά μέσω του κλασικού τεστ διάγνωση <Τι> του ναρκισιστικού προτύπου. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν επίσης στις επιθετικές και κοινωνικές μορφές κυριαρχίας, με μέτρο την ε, κλίμακα ανταγωνισμού intra-sexual. Ε, Χρειάζεται, δηλαδή να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα, θα προσπαθούσατε να κυριαρχήσετε στα μέλη του δικού σας φίλου με δύναμη ή με φιλικότητα. Τέλος, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την τους με βάση ένα τυπικό μέτρο 10-θέσεων. Το συμπέρασμα της έρευνας, αφού προσδιορίστηκαν και μερικοί άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλλο κλπ, ήταν ότι η κοινωνική κυριαρχία αποδείχτηκε ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για το μέγεθος της υπογραφής σε άντρες και γυναίκες, όπου η έκταση και ο χώρος που καταλαμβάνει η υπογραφή είναι ένας δείκτης της τάσης που έχουν ορισμένα άτομα να καταλαμβάνουν κεντρικό χώρο μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και να ξεχωρίζουν. Εντυπωσιακό! Είναι δηλαδή η υπογραφή, ένα πρότυπο το οποίο εξαντικρίζεται με τη γενικότερη στάση μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Περισσότερα σε λίγο. Solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude. Μιλώντας τώρα για κοινωνική κυριαρχία, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό. Όπω σε όλα τα πράγματα, υπάρχει μία λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υγιή δοσολογία ενός χαρακτηριστικού και στην νοσήρη. Οι άνθρωποι με μία υγιή δόση κοινωνικής κυριαρχίας θα του δείτε να εκδηλώνουν την τάση τους αυτή με τρόπους που αντανακλούν μία θετική στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Τους αρέσει, για παράδειγμα, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, παίρνοντας μια κεντρική θέση στην οποιαδήποτε ομάδα είναι μέρος και να έχουν και μια υγιή δόση αυτοεκτήμησης. Μπορείτε να σκεφτείτε τους ανθρώπους με αυτό το χαρακτηριστικό σαν τους εθελοντές που μπαίνοντας σε μια ομάδα σπέβδουν να οργανώσουν τους πάντες. Είναι αυτοί που θα σηκώσουν πρώτο το χέρι στην ομάδα όταν έρθει η ώρα των ερωτήσεων. Που δεν δείχνουν κανένα δυσταγμό να πιάσουν σειρά όταν το πιο σημαντικό πρόσωπο στην αίθουσα ξεκινήσει να μιλάει σε αντιδιαστολή με τους επιθετικούς που θα κοιτάξουν να εκφράσουν την κυριαρχία τους με άλλους τρόπους, εκφοβίζοντας άλλους και πατώντας πάνω στους άλλους. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Όσο τώρα αφορά τον αρκισμό, τα ευρήματα της έρευνα που λέγαμε έδειξαν ότι όταν πρόκειται για υπογραφές, το μέγεθο μετράει, <laughs> αλλά μόνο για τι γυναίκε. Οκ, okay, τώρα πώ θα το πάρει αυτό κανεί. Βρέθηκε λέει ότι ενώ οι γυναίκε με μεγάλη δόση ναρκισισμού είχαν μεγαλύτερε υπογραφέ από τι υπόλοιπε γυναίκε, κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στου άντρε ναρκιστέ. Οι ερευνητέ είχαν αρχικά κάποιε ανησυχίε ότι τα ευρήματά του ίσω αντανακλούσαν κάποιο βαθμό ε, δειγματοληπτικού σφάλματο. Αλλά τα συμπεράσματα αυτά συνέβεπταν και με προηγούμενες έρευνες, τα οποία είχαν συνδέσει την τάση για υπερβολή στην υπογραφή με τον αρκησισμό. Σε αυτές λοιπόν τις προηγούμενες μελέτες, οι γυναίκες με υψηλό βαθμό αρκησισμού βρέθηκε ότι έδιναν περισσότερη σημασία να προσθέσουν δευτερεύοντα διακοσμητικά στοιχεία εντυπωσιασμού στις υπογραφές τους, με πρώτα από αυτά το μέγεθο τη υπογραφή. Στοιχεία δηλαδή που θα τόνιζαν, που θα έδιναν έμφαση και κύρο στι υπογραφέ του. Ε, περίπου το ίδιο όπω θα έκαναν και για την εμφάνισή του, με διάφορα στολίδια, κραυγαλέα, αξιοσουάρκο, σμήματα και μακυλιά, για να τραβάνε την προσοχή. Έτσι και οι υπογραφέ του γίνονταν ένα άλλο τύπο προβολή. <Το> Συμβαίνει <Το> στην κοινωνία μα ε, χαρακτηριστικά αναρκευστικά, όπω ο εγωκεντρισμό ή η αλαζονία και σε κάποιο βαθμό η επιθετικότητα του σου να είναι κάπως ανεκτά τους άντρες να τα ανεχόμαστε περισσότερο δηλαδή όταν τα βλέπουμε σε έναν άντρα ε, ιδιαίτερα σε όσους κατέχουν ηγετικές θέσει. Ε, οπότε οι γυναίκες με υψηλό νάρκισισμό κατέληξαν οι ερευνητές επειδή δεν γίνονται εύκολα αποδεκτέ με τέτοιου είδου χαρακτηριστικά επιθετικά καταφεύγουν σε πιο κοινωνικά αποδεκτά κανάλια και ένα από αυτά είναι οι μεγαλύτερε και πιο εντυπωσιακέ υπογραφές για να κερδίσουν την προσοχή που ζητούν απεγνωσμένα μιας και δεν τις παίρνει να ασκήσουν την επιθετικότητα. Δεν γίνονται συμπαθεί, δεν κερδίζουν κανένα θαυμασμό ως επιστητικές και το αποφεύγουν.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 Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τους ερευνητές της Σουρουάης είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν πιο αναγνώσιμες υπογραφές από ό,τι οι άντρες. Αισθάνονται ότι πρέπει να γράψουν τα ονόματά τους με τρόπο που οι άλλοι μπορούν να τα διαβάσουν για να είναι βέβαιο ότι αναγνωρίζονται. Οι άντρες από την πλευρά τους αισθάνονται λιγότερο υποχρεωμένοι να δηλώσουν ρητά την ταυτότητά τους στις υπογραφές τους και ω εκ τούτου υπογράφουν πιο δυσανάγνωστα. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντως κατά νου ότι η μελέτη αυτή εξέταζε μόνο το μέγεθος της υπογραφής και όχι άλλες πτυχέ του γραφικού χαρακτήρα. Δεν ήταν γραφολογική μελέτη. Ε, δεν προσπάθησαν να συνδέσουν άλλα χαρακτηριστικά της γραφής με την προσωπικότητα. Παρ' αυτά, τα ευρήματα παρέχουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίε σχετικά με το τι οδηγεί τους ανθρώπους να υπογράψουν έτσι ή αλλιώς. Μπορεί να μην θέλετε να το πάτε τόσο μακριά και να ζητήσετε από μία πιθανή σχέση σας να υπογράψει το όνομά του, το όνομά της πριν το πάτε πιο σοβαρά μαζί του, μαζί της αλλά η μελέτη υποδεικνύει ότι μπορείτε να αποκτήσετε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το άτομο που βρίσκεται μπροστά σας αν ρίξετε ευκαιρίας δοθήσει μία διακριτική ματιά εκεί που υπογράφει. Ενδιαφέρον! Ήξερα ότι ο τρόπο γραφής, η κατεύθυνση, η κλίση, το μέγεθος των γραμμάτων, η θέση, αν δηλαδή γράφει στη μέση του χαρτιού ή σε μια κρούλα, στο πάνω μέρος ή στο κάτω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω σου και τον εαυτό σου μέσα σε αυτόν. Αλλά αυτές τι λεπτομέρειες με την υπογραφή δεν τη ήξερα, ομολόγω. Να ξέρετε ότι η ζωγραφία των μικρών παιδιών είναι ένα σοβαρό διαγνωστικό εργαλείο και συχνά για να μην πω πάντα. Έχω ακούσει ότι βάζουν τα παιδιά να ζωγραφίζουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους ε, για να δουν οι ειδικοί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια στρέβλωση στην οπτική του παιδιού. πως βλέπει δηλαδή τον κόσμο, τον εαυτό του, την οικογένειά του και κυρίως τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και με τη γραφή. Βάλε ένα παιδί να υπογράψει τη ζωγραφιά που έφτιαξε και θα δεις εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πως βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο ανάλογα με το πού θα γράψει το όνομά του. Αν γράψει το όνομά του με μικρά βέβαια διστακτικά γραμματάκια σε κάποια ακρούλα κάτω-κάτω στο φύλλο παίζει το ενδεχόμενο να τρέφει αισθήματα χαμηλής αυτοεκτήμησης Αν αντίθετα τα γράμματά του είναι μεγάλα, επεκτατικά τείνουν να καταλάβουν χώρο, έχουν ανωδική κλίση και είναι πάνω-πάνω από όλα Μα δίνει να καταλάβουμε ότι κάπου εκεί, πάνω από όλα, τοποθετεί και τον εαυτό του. Καλό μέχρι κάποιο βαθμό, επικίνδυνο από ένα βαθμό και πάνω. Μήπως μεγαλώνουμε ένα μικρό νάρκισο? Listening. Just want to break out, shake off the skin. I, I can't escape myself. I'm Cats. They are lions in the skies. 7-9. Web Radio, Web Radio Hittin' was written and kitten, hitting with mittens. I'm missing, wishing man listen. I glisten like sun and water while fishing. Bust move moving this word. Serve words with nerve. embedded I said it word. Damn, you nerd, man. You heard coming from the town of Illy and he's are full of fillies and rally Suckers can silly and sally, and foundin' alleys and rally. Really? So here we go. Now holler if you hear me though. Come and feel me. Flow. Never nixin' with trickin' brothers. Bitchin' over fixes that ain't fitting to be hitting for nothing spittin'. Bye-bye, my try. How else could I say it when you play it? Try, boom, bye-bye, bye-bye. Here we go, now holly, can you hear me? Oh. Go, come and feel me. Here we go, now holly, can you hear me? Oh. Go, come and feel The flow broke poetical with skills only a better. No better, no where's the weather. flow, is on point like that's almost man handling New cruise, partying with the zoo crew. Looking for the vacant poo-poo. I thought you knew two Stone styles, the stamina, jamming. And while we're planning to jam, we bust, bust with a party image. You're a fan again, I'ma wanna know who's the man again, again. Naughty's back like vertebrae's word to hey I hope The way I show your pray, pray I flow Steady break until the boogie, so bang, time to slang bangin' Αλλά όχι, ας μην δημιουργούμε ιστορίες φρίκης εκ του μειόντως Ό,τι και λάθη να κάνουμε σαν γονεί Να ξέρετε, όσο και μεγάλα τα λάθη μας Από τη στιγμή που είμαστε σε θέση να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά μας Που τα φροντίζουμε Τα χαϊδολογάμε Τα επιβραβεύουμε όταν πρέπει Και τα αναθετούμε Πρέπει δεν πρέπει Αποκλείεται να πέσουμε πάρα πολύ έξω στις προβλέψεις μας. Ας μην αγχωνόμαστε άδικα. Σας μιλάω εκπείρας, υπάρξει μία συμπαθητική μάνα. Αλλά μακρά αυτού που θα λέγαμε τέλεια. Χρειάζεται να είσαι πολύ αδιάφορο, πολύ προσιλωμένος στον εαυτό σου για να μεγαλώσει έναν άρκισο. Να μην βλέπει πέρα από τη μύτη σου. <Το> Και εδώ έχω νέα. Μιλάγαμε τις παρασκευούλε που προηγήθηκαν για τις οποίες λέγαμε πριν για το τι τύραννοι είναι η νάρκηση και πόσο μπορούν να δηλητηριάσουν τη ζωή μας. Ωραία! Θα σας πω τώρα και ένα καλά κρυμμένο μυστικό που πολλοί λίγοι το ξέρουν. Η νάρκηση είναι αυτή που πάνε τον κόσμο μπροστά. <σκοίλισμα> Αλλά πριν από αυτό, θα σα πω κάτι άλλο. Όταν είσαι με κάποιον που ξέρει, μπορεί και πατάει τα κουμπιά σου, όσο κανένας άλλος, όταν η συνύπαρξη μαζί του, η παρουσία του, οι απαντήσεις του, οι αντιδράσεις του, το στυλ του, ο τρόπος που σε μεταχειρίζεται, σε κοιτάζει, σε ενωθετεί, σε φέρνει πίσω στην εποχή που ήθελες να πεις όχι, αλλά έλεγες ναι, που ζητούσε συγγνώμη για κάτι που δεν ήταν δικό σου λάθος, που σου ήταν αδύνατον να βάλεις όρια στους άλλους όταν τα είχες απόλυτη ανάγκη που ήθελες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Όταν τελικά σε στέλνει πίσω στην εποχή που ήσουν με τον τρόπο του στην εποχή που ήσουν ένα τρομαγμένο παιδί που έψαχνε τις ισορροπίες του όταν κάποιος καταφέρνει να ξυπνάει μέσα σου του χειρότερου φόβου σου και αφυπνίζει τις παιδικές σου ανασφάλειες και πυροδοτεί μέσα σου την εποχή του εμβρίου να ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι οι πιθανότητες είναι μεγάλες να βρίσκεσαι αντιμέτωπο με έναν άρκισο. <Κι> Είπα την πρόπρο -προ προηγούμενη Παρασκευούλα, δεν θα μετράω τα πρόπλεον, σαν μόνη λύση απόφυγε τον διόλου. Είπα επίσης ότι αυτού του είδους η ψυχοπάθεια μόνο με ψυχανάλυση ετών και αν. Λάθος μου. Καμία ελπίδα. Η σωστή απάντηση είναι τρέξε. Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο μακριά, τόσο το καλύτερο. Για το καλό σου. Αν κατάρα τα φέρει και δεν πρόλαβες να τρέξει μακριά και είσαι αναγκασμένος να συμβιώνεις με μια τέτοια ψυχοπαθητική προσωπικότητα με έναν τύρανο που παίρνει χαρά με το να σε μειώνει και να σε κάνει να νιώθεις ξανά παιδί το παιδί με την κακή έννοια, εκεί που νόμιζες ότι έχει πια ενελικιωθεί υπάρχουν μερικές μαγικές φράσεις που θα τον κάνουν να καταλάβει ότι δεν σε ελέγχει πια και ότι το παιχνιδάκι του μαζί σου έλαβε τέλος. Έτσι, αν δεν μπόρεσαι να τον εγκαταλείψεις εσύ, υπάρχουν βάσιμε ελπίδες να σε εγκαταλείψει αυτός. Μια από αυτές τι εκφράσεις είναι Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Λυπάμαι που με βλέπεις έτσι. Καταλαβαίνω ότι έχεις κάθε δικαίωμα να με βλέπεις όπως με βλέπεις. Υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω, να αλλάξω το πώς με βλέπεις. Πραγματικά δεν έχω και δεν μπορώ να έχω κανένα έλεγχο πάνω στο πώς αισθάνεσαι και στο πώς με βλέπεις. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ και είναι πέρα από τις δυνάμεις μου να αλλάξω τη γνώμη σου για μένα. Σημειώσατε αυτές τις εκφράσεις. Τους θερούν το επιχείρημα. Τώρα νιώθω και εγώ έτοιμη και μπορώ να σας πω γιατί είναι άρκησε. Είναι αυτοί που πάνε τον κόσμο μπροστά και κάνουν τη γη να γυρίζει. Σε μια εποχή που η ανταγωνιστικότητα έχει γίνει θρησκεία Υπάρχουν, είναι γεγονός, κάποια χαρακτηριστικά που έχουν οι που θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να φανούν χρήσιμα. Ένας νάρκεσος για αρχή έχει όραμα. Και ναι μεν, είπαμε την άλλη φορά ότι και οι ψυχοπαθείς στα ψυχιατρία έχουν οράματα, αλλά αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, αυτό μπορεί να τους σε πολύ μεγάλα πράγματα. Θα ξαναπώ για το Μέγα Αλέξανδρο. Κάνει άλλο δεν θα μπορούσε να έχει σκεφτεί την εποχή εκείνη, την τρελή ιδέα να ενώσει τους Έλληνες, οι οποίοι ξέρετε ότι ήταν μοιρασμένοι σε κρατήδια και βγάζαν τα μάτια τους. Ούτε ξαπερνούσε από το μυαλό ενός κανονικού ανθρώπου η ιδέα να διασχίσει τον κόσμο και να φτάσει στις συνδύες, όχι σαν οδηπόρος, αλλά σαν κατακτητής, κατακτώντα δηλαδή χώρες στην πορεία του, αυτές που του αντιστέκονταν. Χρειάζεται να έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να αγνοήσεις όλες τις προειδοποίησεις, όλη τη μαύρη αντίδραση που μοιραία θα βρει για να μπορέσει τελικά να υλοποιήσει τέτοια μεγαλειώδη οράματα. Όπως έλεγε και ο Γκάντι, ένας άλλος Νάρκισσος. Ναι, ο Γκάντι ήταν Νάρκισσος. Ε, στην αρχή θα σε αγνοήσουν, δεν θα σου δώσουν σημασία. Μετά, όταν συνειδητοποιήσουν τι ήταν αυτό που είπες, σκέφτηκες, πρότεινε, θα γελάσουν μαζί σου. Αν φορά εσύ επιμείνεις, θα σε πολεμήσουν, θα σου εναντιωθούν, γιατί έτσι είναι η φύση μας. Να στο καινούριο, στην αλλαγή, στο διαφορετικό, αυτό που θα μας ξεβόλέψει, που θα μας βγάλει από την ασφάλεια του comfort zone. Μετά θα κερδίσεις, καταλήγει ο Gandhi ένας επίσης μεγάλος οραματιστής Νάρκισσος που άλλαξε τον κόσμο. Χρειάζεται so so really so really like λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσει να πιστεύεις απόλυτα στον εαυτό σου και στις ιδέες σου και να μην είσαι κάμπτων οι γνώμες των άλλων και βασικά να μην σε ενδιαφέρουν οι στον των άλλων. Με ένα χαρακτηριστικό του σου που μπορεί να του φανεί πολύ χρήσιμο. Δεν ακούει. Ναι, θέλει το teamwork, αλλά πώς το θέλει. Θέλει την ομάδα να κάνει αυτό που τους λέει, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Για τέτοιο teamwork μιλάμε. Θέλει yes men, αυτό θέλει. Yes men. Εδώ βέβαια ρωθάει more... η φυσική γοητεία που έχει αναπτύξει ο Νάρκησος. Όλοι οι Νάρκησοι έχουν μια φυσική γοητεία. Φυσική. Καλλιεργεμένη. Του γοητεύει. Οπότε το να τον ακολουθήσουν οι άλλοι τύφλα και να κάνουν αυτό που τους λέει, δεν είναι, δεν του είναι πολύ δύσκολο. You know Έπειτα είπαμε ότι ένας νάρξιος δεν έχει εμυσυναίσθηση. No, got... Εμυσυναίσθηση τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνει τους άλλους. Yeah. Και αφού δεν τους καταλαβαίνει, δεν συγχωρεί. Δεν δείχνει καμία κατανόηση στα λάθη, δεν θα σου χαϊδέψει τα αυτιά, δεν θα σου χρυσώσει το χάπι. So θα σε πετάξει στην άκρη, αν δεν κάνεις αυτό που σου λέει, και δεν το κάνεις καλά, σαν την τρίχα το ζυμάρι τόσο απλά. Τελευταίο, χωρίς ίχνωση ενσυναίσθησης και με το εγώ του διαγκωμένο στο Θεό, δεν βλέπει και δεν σταθμίζει τους πιθανούς κινδύνους. Τολμάει, παίρνει ρίσκα και όταν παίρνει ρίσκα, οι πιθανότητες να πετύχει το ακατόρθωτο και να σε δοξάσουν είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Και γίνονται αυτό που λέμε στρατηγικοί ηγέτες και αλλάζουν τον κόσμο. There you see that my behavior is unacceptable So condescending, unnecessary, critical I have the tendency of getting very physical So watch your step, cause if I do, you need a miracle You dream and die, and make me wonder why I'm even here The double vision I was seeing is finally clear You want to stay, but you know very well I want you gone Not fit to fucking tread the ground that I am walking, no Οι άνθρωποι εντυπωσιάζουν, έγραφε ο Φρόιντ, και είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι να αναλάβουν το ρόλο των ηγετών και να δώσουν νέα όθηση στην πολιτιστική ανάπτυξη να ανατρέψουν την καθιερωμένη τάξη των πραγμάτων. Ανατρεπτικά στοιχεία. Ο Φρόιντ, όμω, αναγνώρισε ότι υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά του ναρκισμού και οι ναρκιστέ, όπω επισήμανε, είναι απομονωμένοι συναισθηματικά και ένα από του πιο δύσκολου τύπου προσωπικότητα για να αναλύσει κανεί. Ωστόσο, ο Φρόιντ άλλαξε τις απόψεις για τον ναρκισισμό με την πάροδο του χρόνου και αναγνώρισε ότι ο ναρκισισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ακόμα και απαραίτητος, και ότι όλοι είμαστε κάπως ναρκισιστές, κάνοντας βέβαια τη διάκριση μεταξύ παραγωγικού και ψυχοπαθητικού ναρκισισμού. Έτσι λοιπόν έχουμε δει να ανάμεσά τους χαρισματικοί ηγέτες, αυτό που λέμε δημιουργική ενάρκηση που είναι σε θέση να δουν τη μεγάλη εικόνα, το δάσος που δεν κάνουν πίσω στις προκλήσεις, που οι προκλήσεις του τρέφουν, που μπορούν να παρασύρουν τις μάζες με τη ρητορική τους και αφήνουν πίσω τους μια τεράστια κληρονομιά. Μεγάλες προσωπικότητες. Αυτού του είδους ενάρκησιστές έχουν την τόλμη να προωθήσουν τους μαζικούς μετασχηματισμού στην κοινωνία και να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό βέβαια αν δεν το καταστρέψουν, έτσι. Έλεγε ένα ανώτατο στέλεχο τη Oracle για τον διευθύνοντα σύμβουλο τη Oracle, τον Λάρι Έλισον, γνωστό Άρκισο. η διαφορά μεταξύ του Θεού και του Λάρι είναι ότι ο Θεό δεν πιστεύει ότι είναι ο Λάρι. Που σημαίνει ότι ο Λάρι. Ο Μιτζή. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2018 ανακηρύχθηκε από το Forbes ω ο πέμπτο πλουσιότερος άνθρωπο τη ΣΥΠΑ, και ο όδος στον κόσμο με μια περιουσία που ξεπερνά τα 62,4 δις με δύο πολεμικά αεροπλάνα στην ιδιοκτησία του ναι, πολεμικά αεροπλάνα, σωστά το ακούσατε και λοιπά και λοιπά, μην πολυλογούμε, καταλάβατε Αν <ΣΣΣ> ρίξουμε λοιπόν μια πρώτη ματιά στη θεωρία του Φρόιντ για τους τύπους προσωπικότητας μας λέει ότι τρεις είναι οι κύριοι τύποι προσωπικότητας. Προσέξτε, οι κύριοι, όχι επιμέρους, υπάρχουνε... Ενώ όμως ο Φρόιτα αναγνώρισε ότι υπάρχει μία σχεδόν άπειρη ποικιλία προσωπικότητων, ο ίδιος προδιορίζε ε, σαν τρεις κύριους τύπους, τον ερωτικό, τον αιμονικό και τον αρχισιστικό. Θα σας πω τι είναι ο ερωτικός και τι είναι ο καθένας. Οι περισσότεροι από εμά έχουν στοιχεία και των τριών. Είμαστε όλοι, για παράδειγμα, κάπω ναρκιστέ. Αυτό γιατί, αν δεν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε ή να ικανοποιήσουμε τι ανάγκε μα. Το θέμα είναι ότι, ενώ υπάρχουν μέσα μα και οι τρει αυτοί τύποι, μία από τι δυναμικέ αυτέ τάσει συνήθω κυριαρχεί στι άλλε, κάνοντα τον κάθε ένα από εμάς, να αντιδράει διαφορετικά στην επιτυχία και στην αποτυχία. Επίσης, οι ορισμοί του Φρόιντ για τους τύπους προσωπικότητας διέφεραν διαχρονικά. Όταν μιλάμε για τον τύπο της ερωτικής προσωπικότητας ωστόσο, ο Φρόιντ γενικά δεν εννοούσε την σεξουαλικότητα, αλλά ένα τύπο για τον οποίον πάνω απ' όλα η αγάπη είναι πιο σημαντική. Είναι ο τύπος του ανθρώπου που εξαρτάται από του άλλους ανθρώπους και φοβάται ότι θα σταματήσουν από τον αγαπού. Αυτή η κατηγορία γίνονται συνήθως δάσκαλοι, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή και ως διευθυντές φροντίζουν λέει, να υποστηρίζουν τους υφισταμένους τους αλλά αποφεύγουν τις συγκρούσεις και αποφεύγουν να κάνουν τους ανθρώπους να εξαρτώνται από αυτούς. Είναι δηλαδή, ε, σύμφωνα με την περιγραφή του Freud εξωτερικά κατευθυνόμενοι άνθρωποι. Κατευθύνονται δηλαδή από το περιβάλλον. Hard like I wish you would Now push it with cats. They are lions in disguise. skies. time of the 7-9 spirit the web radio the web radio of my life. With the the